Στίχη 50-58. Πώς θα γίνει η Ανάσταση των. νεκρών. 50. Με αυτό δε το τελευταίο που σας είπα, αδελφοί, εννοώ τούτο. Ότι ο οργανισμός που σύγκηται από σάρκα και αίμα είναι φυσικός αδύνατον να κληρονομεί στην πνευματικήν και αθάνατον βασιλείαν του Θεού, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσίαν. 51. Ιδού σας λέγω αλήθιαν που το άγνωστος και με αποκάλυψην μας εφανερώθει, και η αλήθεια αυτή είναι η εξής. Όλοι μεν δεν θα αποθάνομεν, διότι όταν θα έλθει ο Κύριος κατά τη δευτέρα παρουσία του, θα προλάβειν στη ζωή την γενεάν εκείνη των ανθρώπων που θα ζουν τότε. Αυτοί λοιπόν δεν θα αποθάνουν. Πριν όμως όλοι και αυτοί δηλαδή που θα ζουν τότε και όσοι θα έχουμε να αποθάνει, θα αλλάξουμεν σώμα και θα πάρουμεν αντί του φθαρτού το άφθαρτον. 52. Και θα γίνει η αλλαγή αυτή όταν θα ακουστεί η εσχάτη υπερφυσική σάλπικα εις μίαν στιγμήν όσων χρειάζεται κανένας να ανοιγοκλήσει το βλεφαρόν του. Διότι θα σαλπίσει ο άγγελος και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και όσοι θα ζώμεν κατά την παρουσία του Κυρίου θα αλλάξομεν. 53. Και θα αλλάξομεν διότι πρέπει το φθαρτόν αυτό σώμα να ενδυθεί αφθαρσίαν και το θνητόν αυτό σώμα να ενδυθεί αφανασίαν. 54. Όταν δε η φθαρτή αυτή φύσης μας ενδυθεί την αυθαρσία και η θνητή αυτή φύσης μας ενδυθεί την αθανασία τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του Ισαΐου που περιέχετε στην Αγία γραφήν. εξυφανίστη ολότελα ο θάνατος και κατενικήθη ώστε δεν φαίνεται πλέον πουθενά 55. Πού είναι θάνατο το φαρμάκερόν κεντρή σου, πού είναι άδη η νίκη σου 56. Δεν έχει πλέον ο θάνατος κεντρή, διότι το κεντρή του θανάτου του είναι η αμαρτία. Η δύναμις δε της αμαρτίας είναι ο νόμος, διότι αν δεν υπήρχε νόμος, δεν θα ελογαριάζεται η αμαρτία και δεν θα ημάρταναν οι άνθρωποι εν γνώση. 57. Ας αναπέμπεται δε ευχαριστία εις τον Θεόν, ο οποίος δίδει η σημάς την του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 58 ώστε σύμφωνα με τα ανωτέρω, αδελφοί μου αγαπητή, στερεωθείτε εις το περιαναστάσιο δόγμα, γίνεστε αμετακίνητοι με περισσύν προθυμία εργαζόμενοι πάντοτε εις το έργο το οποίο ο Κύριος ζητεί, να γνωρίζετε δε ότι ο κόπος σας δεν είναι χωρίς καρπών και ωφέλιαν και περί τούτου ο το σύνδεσμός σα και η ένωσή σας με τον Κύριον.